Και ο βγάλα, Είμαστε ένα πλημέλυμα. Εμείς έχουμε να μόνο καντήλια από τάφους και όλη αυτή τη βγάλαμε 37.000, με 18.000. 37 18. Όταν τα δικά μου παιδιά στη μονάδα ήταν 22.000. Έχω χάσει τέσσερις ανθρώπους. Τη μητέρα μου, την αδελφή μου, το γαμπρό μου και τον ανιψιό μου στη φωνική πυρκαγιά. Ήταν έγκλημα Αυτό σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παρότι η Έρντρα πήρε αυτή την απόφαση, σήμερα και η ντροπή και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη. Τίποτα άλλο. <Τοποτείη> Το απόλυτο ψευδή Αυτή τη χώρα τη μικρή που Μια παγωμένη αυγή Τα μάτια μου στεγνώσανε Τα χείλη μου παγώσανε Κι ούτε δε βρέθηκε βρεθήκε Ούτε γλυκό φύλι. Στο δικαστήριο έκλεισε την αποστολή του. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να μάθει απ' τα λάθη. Η λέξη ευθύνη θα παραμείνει μια άγνωστη λέξη και δυστυχώς το επόμενο μάτι, το επόμενα τέμπι, η επόμενη δήθεν τραγωδία είναι στη γωνία. Η χώρα είναι σε σύψη και η δικαιοσύνη επίσης από ό,τι φαίνεται ηχητικά εδώ από τους συγγενείς το, της πυρκαγιάς στο μάτι χτες βγήκε η απόφαση, το ξέρετε το ξέρουμε όλοι γιατί είμαστε τα κάγκελα όλοι και με αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης ε, και η ίδια η δικαιοσύνη ζητάει αναθεώρηση και δηλώσεις πολιτικών στελεχών προβληματίζουν όλα αυτά πάρα πολύ η χώρα σε παρακμή, σε φάση παρακμής για πολλούς λόγους αλλά και η δικαιοσύνη που υποτίθεται έπρεπε να μην ήταν σε τέτοια φάση είναι η ελεγχόμενη δικαιοσύνη, η τυπολατρική δικαιοσύνη η αδιάφορη δικαιοσύνη, η μονομερής δικαιοσύνη η τυφλή μόνο για τους φτωχούς δικαιοσύνη και με τα ορθά μάτια δικαιοσύνη για τους πλούσιους όλα αυτά για άλλη μια φορά από, τα, από τη χθεσινή απόφαση έρχονται μπροστά και καταλαβαίνουμε ότι είναι προπομπό και για άλλες καταστάσεις και υποθέσεις Αλλά προστίθεται η χθεσινή απόφαση σε πολλές αποφάσεις που μας έχουν δημιουργήσει αμηχανία, οργή, μας έχουν ανεβάσει τα κάγκελα Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, προφανώς δεν δικάζει ο λαός Αλλά και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις για 104 νεκρούς Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανεί ότι έτσι όπω διατυπώθηκαν και καταλογίστηκαν οι ποινές Δεν μπορεί να είναι για, ένα, για μια τέτοια τραγωδία σε αυτόν τον τόπο, βεβαίως και για άλλες τραγωδίες παλιότερα ανάλογες ήταν και νιώθω ότι και για τις τραγωδίες που θα εκδικαστούν κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Από το ίδιο το απόγευμα μέχρι σήμερα έχει γίνει πρωτάθλημα αρεσιτάλης συγκάλυψης το πώ φτάσαμε σε πλημέλημα το ότι έχει αποκρυπτεί από τη δικογραφία, το πώς επιλέχθηκε η έδρα, το πόσα πράγματα δεν ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα ε, είναι από μόνο του εξοργιστικά Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή Ήθηκε το κρασί Στην κάμαρα μου Αν κοιμηθείς Θα σε βρει το πρωί Κάνας δεν σεβάστηκε για τη δολοφονία 104 ανθρώπων και εύχομαι στα παιδιά μας να αλλάξουν η χώρα. Είμαι τυχερό γιατί έχω ένα παιδί που έζησε. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του που για 5 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερό γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά. Και είμαι τυχερό γιατί το μαθαίνει τώρα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρονών για να μάθει σε τι χώρα θα μεγαλώσει και τι θα έχει να αντιμετωπίσει την υπόλοιπη ζωή του. Ταχύρυθμα. Περνάει ο μικρό, έχει περάσει ταχύρυθμα μέσα σε έξι χρόνια και μόνο που η, απόφαση, η πρώτη απόφαση για το μάτι βγαίνει έξι χρόνια μετά είναι κατάντια συνολικά. Και μόνο αυτό. Ο χρόνο απόδοση, υποτίθεται τη δικαιοσύνη, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι καθοριστικό παράγοντα για πάρα πολλά και μόνο που συζητάμε έξι χρόνια μετά είναι ενδεικτικό. Το συγκεκριμένο παιδί είναι έντεκα χρονών τώρα, ήταν πέντε τότε, όταν έζησε όπω έζησε την πυρκαγιά στο. Μάτι. χτες λοιπόν όταν ε, το Προεδρείο ανακοίνωνε τις ποινές ένας συγγενής των θυμάτων από κάτω ε, πήρε μια καρέκλα και την πέταξε δεν έχει καταδικαστεί αυτό το γεγονός από κανέναν μέχρι στιγμής και νομίζω δεν πρόκειται να καταδικαστεί από κανέναν θα τον ακούσουμε, είναι ο κύριος Άγγελος και. Πήραν τις ποινές χάδια, μόνο επένους δεν πήραν οι κατηγορούμενοι. Σήκωσα μια καρέκλα και την πέταξα. Ήταν αυτό που βρήκα μπροστά μου, αυτό που σκέφτηκα να κάνω και απλά το έκανα. Ανέλαβα την ευθύνη μου, γιατί σε αυτή την αίθουσα 1,5 χρόνο κανένας δεν έχει πια να λαμβάνω ευθύνη. Και ζητάω συγγνώμη από όσους θα θέλανε κάτι περισσότερο και δεν το πέτυχα. Πήρα την καρέκλα για την έριξε στον πρώην υπαρχηγό νομίζω της πυροσβεστικής, τον κύριο Μανθεόπουλο ο οποίος ε, καταδικάστηκε θα πληρώσει, δεν θα εκτίσει ούτε μία μέρα μέσα έχει και ο αρχηγός και οι υπόλοιποι έχουν φάει ε, από πέντε χρόνια 5 -5, και μαζεύονται εκατόν τόσα χρόνια και από αυτά τα εκατόν έντεκα νομίζω χρόνια ε, δεν θα εκτίσουν ούτε μία μέρα ποιο το νόημα Η δικαιοσύνη, ο κώδικα, τα άρθρα, οι μελέτε, η κάθε κυβέρνηση που έρχεται και αλλάζει τον κώδικα προ το καλύτερο, προ το χειρότερο. Ποιο το νόημα να μπαίνουν 111 χρόνια σε κάποιον ποινή και να μην μπαίνει μέσα ούτε 5 λεπτά να τα εξαγοράζει με 30-35 χιλιάρικα, δηλαδή 400 ευρώ για τον κάθε νεκρό, Ποιο είναι το νόημα αυτών των ποινών, Γιατί νιώθω ότι η δικαιοσύνη κινείται σε θεωρητικό επίπεδο. Μελετάνε, υπάρχουν βιβλία. Υπάρχουν άρθρα, πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν Βεβαίως και τι είναι οι δικαστέ μέσα σε αυτό Αλλά είναι μια χωάνη που τρώει τα πάντα Και με βάση τα τάδε άρθρα, τα, τα, τους, τους κώδικες και όλα αυτά Προκύπτει μια ποινή Η οποία δεν εφαρμόζεται ούτε στο ελάχιστο Δεν υπάρχει από 111 χρόνια τίποτα Ποιο ο λόγος να του βάλει 111 χρόνια, θέλω να πω. Θα μπορούσε να του βάλει και 5 χρόνια αφού δεν θα εκτίσει τίποτα. Και 0 χρόνια αφού πάλι δεν θα εκτίσει τίποτα. Όμω είναι όλοι πολύ καλά και νιώθουν πολύ καλά με το τυπικό του πράγματο. Θα καθαρογραφεί η απόφαση, θα γίνει ένα ωραίο ντοσιέ. Είναι όλοι ικανοποιημένοι ότι λειτουργήσε μια γραφειοκρατία παράλληλα με τι ζωέ όλων μα και κυρίω παράλληλα με το δίκαιο όλων μα. Ο κύριο Κοντοθάνο συνεχίζει. Οι δικαστέ μίλησαν όμω για 102 νεκρού σήμερα. Ξέρετε γιατί. Γιατί τα διδημάκια και τα χερουβήμ δεν έχουν συγγενή πρώτου βαθμού εν ζωή να υποστηρίξει την κατηγορία του. Είναι απλά δύο αριθμοί. Είμαστε απλά πλημελήματα και τα διδημάκια και τα χερουβήμ δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κατηγορία του θανάτου του, τη ζωοφονία του. Γι' αυτό μίλησε για 102 νεκρού οι δικαστή σήμερα. Εάν σε αυτό το θεωρείτε δικαιοσύνη, ε, τότε τι να σα πω. Εμεί δεν το θεωρούμε. Ντροπή στο δικαστήριο, ντροπή στο δικαστήριο που είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά στην ελληνική με μετα, την πολιτευτική ιστορία να τιμωρίσει κάποιο παιχνίου για κάτι και δεν το έκανα. Έτσι παίρνουν σειρά οι επόμενοι, θα έρθουν και άλλα τέμπι, θα έρθουν πάρα πολλά τέτοια, δεν ξέρουμε πιάνω τα παιδιά θα είναι στην επόμενη τραγωδία. σίγουρα πάτω αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να δημοσιονθέ δεν θα δημορθούν γιατί υπάρχει για ένα δεδικασμένο όπως αποδείχτηκε σήμερα. Κλωτζά γάτα, 30.000 και κινη κακούργημα και ορθό. Σκοτών οι 104. Πλημέλημα πασπίτι με 10 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι. Πετάς βογές στη βουλή όπως ή εγώ δύο πετάξω 2 ml του Βίκονα, 30.000 ευρώ καθενές εκείση για βογές στη βουλή. Λίγο λιγότερο, από ό,τι θα πληρώσουν αυτήν η κυρί σήμερα. Λίγο λιγότερο. Για βογές στη βουλή. Θα γίνει κανένα στράβωκα μια μέρα, θα καταδικαστεί κανείς, από τους που πρέπει να καταδικαστούν, δεν το πιστεύουμε. Θα βγούμε στους δρόμους, θα πανηγυρίζουμε, θα διαδιλώνουμε. Θα λέμε bravo, έτσι πρέπει να Γίνει, ο κύριο Κοντοθάνο είναι, Άγγελο Κοντοθάνω, μίλησε στον Νικοβαγελάτο χθε. Περιγράφει τι πώ πέταξε την καρέκλα και σε ποιον πέταξε την καρέκλα. Ποιο υπεύθυντο, πιάνω η παύθονο έτρεξε καρέκλα του σήμερα, που μα μιλάγανε α πούμε για τον σύνομο βοήθου, για τον πρώτο έτοιμο βίοε του και την οικογένειά. Εμεί δεν είχαμε οικογένειε. Δεν διέλευθηκα με πόσεε οικογένεια. Μην απορείται λοιπόν γιατί πήρα μια καρέκλα και την πέταξα. Πρόσε τον Μαθεόπουλο, τον πρώην παρχόδου τη Προσβεστική. Αυτό που λέγεται στον πραγματογούμενο να θάπει στα στοιχεία. Δε γιατί δεν φτάνε νεκροί που θάψαμε, έπρεπε να θάψουν και τα στοιχεία. Σήμερα η πρόεδρο μας απέδειξε αυτό που είχε πει στην αρχή ότι θα γίνει μια δίκαιη δίκη σαν προσευχή, ότι αυτό ισχύει για τους κατηγορούμενους μόνο. Η δίκαιη δίκη σαν προσευχή ήτανε για αυτούς, όχι για μας ούτε για τα θύματα. Μπράβο στην Πρόεδρο που έκανε και δηλώσει στην αρχή τη δίκη ότι οι δίκοι θα είναι δίκαιοι. Ανέκδοτο είναι αυτό, δίκαιε δίκαιε, όλοι το λένε. Σπανίω εφαρμόζεται και πραγματοποιείται. Και είχε πει μάλιστα ότι θα είναι σαν προσευχή. Έχουν μια μανία οι δικαστέ να τα παραπέμπουν όλα, να τα συνδέουν όλα, να τα βάζουν σε ένα εκκλησιαστικό πλαίσιο. Θυμόμαστε τι είχαν πει στου συγγενεί τον Ντεμπόν, εισαγγελέα του Αριουπάγου, κυρία Δηλήνη, σύμφωνα με δηλώσει των συγγενών, πολλών όμω συγγενών, η το διέψευσε. Του είχε στείλει να βρούνε τον να καταλαγιάσει ο πόνο του στην εκκλησία, μέρε και πούνε. Λογικό, γιατί η δικαιοσύνη το βλέπει και η ίδια, ειλικρινή μάλλον, μάλλον ήταν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί και να δοθεί δικαιοσύνη από αυτή τη δικαιοσύνη. Οπότε πηγαίνετε στην εκκλησία, όχι, δεν θα βρείτε εκεί δικαιοσύνη με τίποτα, αλλά τουλάχιστον θα βρείτε συμπόνια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρε μα, όπω όλοι ξέρουμε. Ένα θέμα από τη δικαιοσύνη είναι αυτό με Το Μάτι, με την πυρκαγιά. Ένα άλλο θέμα είναι με τον Ιάσονα. Ο Ιάσονα ήταν το παλικάρι που πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα του και επειδή έστριψε παρανόμω στη Βασιλή Σοφία να μπει μέσα στη Βουλή ο ο φέρτη Ντόρα Μπακογιάννη με το αυτοκίνητο, παρέσυρε τη μοτοσυκλέτα, σκοτώθηκε ο Ιάσονα. Βγήκε τι προηγούμενε μέρε η απόφαση του δικαστηρίου, πάλι δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια μετά. Ε, είναι καταδικαστική με τριετή αναστολή. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα απολύτως. Σκοτώνεται ένας άνθρωπος στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τον Ναό της Δημοκρατίας. Η τιμωρία είναι μηδέν. Ο πατέρας του Ιάσονα λέει. Είμαι ο πατέρας του Ιάσονα. Σήμερα τελείωσε αυτή η διαδικασία η τόσο ψυχοφθόρα για μας. Και το μόνο που έμεινε σαν συνέστημα μένα είναι ο θυμός, ο θυμός και η αηδία. Ο θυμό για την επιοίκεια της απόφαση και η αηδία για το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε αυτές τις δύο μέρες από ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά υπερετούν τον νόμο στην προσπάθειά τους να καλύψουν το έγκλημα που έκανε ο συγκεκριμένο συνάδελφός τους προσπαθούσαν με ψέματα και με γελοιότητες να κάνουν την νύχτα μέρα και το άσπρο μαύρο θέτοντας στην κρίση του δικαστηρίου την προσπάθειά τους ότι όλο αυτό που κάνανε τόσα χρόνια ήταν νόμιμο ότι ήτανε Το κοινωνικά αποδεκτό, ρισκάροντα τη ζωή τόσων παιδιών και τελειώνοντας τη ζωή του γιού μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αισθάνομαι ντροπή που είμαι Έλληνα, που είμαι σε μια χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και ο πολιτισμό, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πατρίδα μου. Πάλι ένα πατέρα νεκρού παιδιού, πάλι ψάχνει το δίκαιο, πάλι δεν είναι ευχαριστημένο έτσι όπω έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη και δεν είναι προσωπικό θέμα. Πάλι ταυτιζόμαστε όλοι με αυτόν τον πατέρα, με αυτή τη φωνή που λέει τα αυτονόητα πράγματα, με ψυχραιμία πάλι. τα έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει και από ό,τι φαίνεται θα το ζήσουμε πολλέ φορέ τα τελευταία μόνο 10-15 χρόνια, όσο θυμόμαστε όλοι. Επαναλαμβάνεται συνεχώ το ίδιο έργο με γονεί πολύ ψυχραιμού, πολύ όριμου πια, γιατί αυτέ οι συνθήκε και αυτέ οι καταστάσει του έχουν οριμάσει και λένε τέτοιε αλήθειε που δεν μπορεί κανεί να διαφωνήσει, ακόμη και όταν πετάνε καρέκλε. Θα ακούσουμε τη μητέρα του Ιάσονα. Είμαι τόσο θυμωμένη, είμαι τόσο απογοητευμένη, δεν βέβαια δεν περίμενα τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη, mm. αλλά ήθελα να πιστέψω μήπως έστω κάτι θα άλλαζε. Την Παραδογμα... Την τελευταία στιγμή, ότι θα άκουγα να λένε ότι έστω θα αφαιρέσουν το δίπλωμά του. Mm. Ότι μπορείς να συνεχίζεις, να οδηγάς κανονικά όταν έχεις σκοτώσει κάποιον στον δρόμο, μου είναι αδιανόητο, Αδιανόητο. Mm. Το κοινό παρονομαστής πολλών δηλώσεων και για τα τέμπη και για το μάτι και τώρα εδώ η μητέρα του Ιάσουνα είναι ότι δεν περίμενα και τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη. Από πριν όλοι ξέρουμε είμαστε ψηλιασμένοι, έχουμε παραδείγματα πολύ πρόσφατα, με ένα από τα κορυφαία είναι η καθαρίστρια που είχε φάει δέκα χρόνια. χρόνια επειδή είχε πλαστοποιήσει το απολυτήριο για να μείνει στη δουλειά. Ενώ η τη Ενέργεια και τη Χελά που είχαν κατασπαταλήσει 250 εκατομμύρια από αυτά που δίναμε όλοι τότε στι εταιρείε, βγήκαν έξω και κάναν κάτι πάρτι στη Μίκονο. Ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορεί κανείς να, να θυμηθεί. Εδώ λοιπόν η μητέρα του Ιάσουνα δεν περίμενε τίποτα, αλλά δεν περίμεναν και τέτοιου τύπου αποφάσει, τόσο φεδρέ, τόσο προκλητικέ, ή βρείτε όποια άλλη λέξη. Θέλετε. Κορυφαία σε όλα αυτά, την αμφισβήτηση της δικαιοσύνης, την παρακίνηση της δικαιοσύνης ε, Είναι η κυρία Καριστιανού η οποία μάλλον κάνει και χρέη ανακριτή Όπως και όλοι οι γονείς των θυμάτων του εγκλήματος στα τέμπη Επίσης ενοχλήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι ε, από τον Πρωθυπουργό να λέει Ότι οι είναι ένα, μια συγκρούστηκε παθογένεια Ε, με κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τι είπε Στα τέμπη συγκρούστηκε με τοπικά η πατρίδα μας Με τον κακό της εαυτό Και ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ Διαχρονικά κενά του κράτους Συνάντησαν το ανθρώπινο λάθος Τι θα πει η παθογένεια Η παθογένεια τι, τι, τι, τι είναι ως πράγματος Ποιος έπρεπε να την έχει θεραπεύσει αυτή την παθογένεια Εγώ έκανα κάτι λάθος εγώ ως απολύτης Είμαι εντάξει σε αυτά που μου ζητάνε Μ' αρέσουν δεν μ αρέσουν. Οι πολιτικοί είναι εντάξει αυτά. Παίρνουν ό,τι θέλουν, ρυθμίζουν του νόμου όπως του βολεύει, παίρνουν του μισθού, παίρνουν όλα τα άλλα. Γιατί δεν κάνουν έργο, Άρα ποιο θα θεραπεύσει την παθογένεια, Είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα δεν μπορώ να δέχομαι από έναν πολιτικό, ο οποίο είναι και σε ένα κόμμα, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία και έχει την εμπειρία να μιλάει για παθογένεια. Δεν ανέχομαι κανένα το 2024 να μιλάει για παθογένεια. Οι παθογένειε θεραπεύονται. Αλλιώ είναι διαχρονικά εγκλήματα και εγκληματίε, από όσο ξέρω σαν έτοιμος πολίτης που είμαι, οδηγούνται στα δικαστήρια. Η κυρία Καριστιανού, σε μία από τις πολλές δηλώσεις που έχει κάνει, εδώ απαντάει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, απευθεία direct, και ε, του λέει ατράνταχτα επιχειρήματα, γιατί όλοι κρύβονται πίσω από τις παθογένειες, οι οποίες παθογένειες πώς προέκυψαν όντω έτσι, ξαφνικά, ότι ήταν μπόρα που ξέσπασε κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν πολιτικές δεν υπάρχουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές που τα κάνουν όλα αυτά ευθύνη καμία απολύτως ό,τι και να κάνουν μόνο για τα θετικά, τα ελάχιστα θετικά πολλά από αυτά πλασματικά καμαρώνουν και λένε ότι είμαστε πρώτοι πιο πρώτοι και πόσο πιο πρώτοι να γίνουμε για όλα τα υπόλοιπα που στοιχίζουν και ζωέ. κανείς δεν έχει ευθύνη Πολιτικός και για το Μάτι γιατί εδώ τώρα τους πυροσβέστες έχουμε ως ενόχους που κι αυτοί δεν θα πάθουν και τίποτα έτσι κι αλλιώ. αλλά και η πολιτική ευθύνη γενικότερα στα Τέμπη, στο Μάτι, στη Μάνδρα στην Ηλία, παλιότερα Στο Σαμίνα, στι πυρκαγιέ κάθε καλοκαίρι, και σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης σήμερα το πρωί, Υπουργό Δικαιοσύνη, και λέει, επειδή έχει πιάσει ένα κλίμα κατά τη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά από χτε, λέει: Δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μα στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει. Α πούμε, βγαίνει μια απόφαση σε μια δίκη που ο κόσμο εναρμονίζεται συναισθηματικά με την απόφαση αυτή, λέει μπράβο. Βγαίνει μια απόφαση που δεν εναρμονίζεται συναισθηματικά, λέει κάτω. Θέλει λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία ε, γιατί, εάν στην κοινωνία μας χάσουμε την εμπιστοσύνη προς αυτόν τον θεμελιώδη θεσμό, που είναι το τελευταίο καταφύγιο μα, το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών είναι η δικαιοσύνη. Με ποια έννοια, απέναντι στι αυθαιρισίε ενδεχόμενε τη εκτελεστική εξουσία και απέναντι στι ενδεχόμενε υπερβολέ τη νομοθετική, εάν του χάσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, τότε ε, θα κινδυνεύσουμε ω κοινωνία και ω δημοκρατία. Τι εάν τη χάσουμε, Την έχουμε χάσει. Πού να το μάθει αυτό ο Φλωρίδη και ποιο να του το πει, θα σοκαριστεί. Έχει χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έγινε με τη μία. Προφανώ θες μια κοινωνία που η δικαιοσύνη θα λειτουργεί σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο. Που ανάλογα το κοινωνικό σύστημα η δικαιοσύνη εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα κτλ. Αλλά α πάμε στο αρχικό αφήγημα. Θέλει κάποιο να υπάρχει στοιχειώδη. Δικαιοσύνη, απόδοση δικαιοσύνη. Όταν γίνει κάτι, πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι για να μην ξαναγίνει. Όσο μάλλον όταν πρόκειται για μαζικά εγκλήματα, ε, δεν βγάλαμε το συμπέρασμα με ένα γεγονό μόνο. Τα τελευταία 15 χρόνια, ανέφερα εγώ πριν, υπάρχουν και άλλα πολλά. Έχουμε καταλάβει πώ ακριβώ λειτουργεί και έχει βγει. Είναι σχεδόν πεποίθηση. Τέτοια πεποίθηση που οι ίδιοι οι λένε ότι ναι, πηγαίναμε στο δικαστήριο, παρακολουθούσαμε, αλλά ξέραμε ότι δεν θα βγάλει. Απόφαση υπέρ ημών, υπέρ του δίκαιου, υπέρ των θυμάτων ή των συγγενών των θυμάτων παρόλα αυτά πηγαίναμε Δεν περιμέναμε ότι θα δικαιωθούμε εντελώ, αλλά τουλάχιστον να υπήρχε μια τιμωρία στους υψηλά ειστάμενους Συνέσπασα πολλές φορές γιατί περίμενα έξι χρόνια όχι ότι περίμενα κάτι διαφορετικό αλλά όχι και αυτό το, το έσχος μου παγώσανε αγωνά. Αρχόμαστε όμως και να συζητάμε και να παρουσιάζουμε μια Ελλάδα η οποία περίπου, μενάξει, προσομοιάζει με άλλα αυταρχικά ε, καθεστώτα, προσομοιάζει με άλλα αυταρχικά ε, καθεστώτα, είναι αστείο. Αστείο, άδικο, προσδυτικό για τη χώρα, στο, ε, στο εξωτερικό και δεν τα αποκρίνεται καθόλου, μα καθόλου, στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τέλειο κράτο δικαίου. Α, αφού δεν υπάρχει τελειότητα, μην τα θέλουμε και όλα δικά μα. Μοναχοφαγάδε, αχάριστοι, πλεονέκτες Θέλουμε κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου. Εδώ, μάλλον ήθελε να πει ο Πίτη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Όχι τέλειο. Δεν υπάρχει καν, καν να το κόψουμε αυτό το τέλειο κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει κράτο δικαίου για να το φέρουμε να κουμπώσει. Με την πραγματικότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμεί, τώρα που αγανακτούμε, που οργιζόμαστε, ανεβαίνουμε στα κάγκια, αλλά πολλοί μπορεί να συμφωνείτε με αυτά που βάζουμε εδώ, έτσι όπω το είδαμε σήμερα με τη δικαιοσύνη, που μεταδίδουμε ουσιαστικά τι δηλώσει των συγγενών, χτε και σήμερα, γιατί συνεχίζεται και παίζει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα το συγκεκριμένο θέμα. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί, εμεί εκλέγουμε τον επικεφαλής του κράτου μα κάθε τέσσερα χρόνια. Θα ακούσουμε του δύο τελευταίου πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Η δική μας πολιτική περιγράφεται με δύο μονάχα λέξεις. Δικαιοσύνη παντού. Η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο των αδύναμων <χω> και ο τελικός εγγυητής των ατομικών δικαιωμάτων. <χω> είναι θεματοφύλακας του συντάγματος και προστάτης απέναντι στις όποιες κυβερνητικές αυθερισίες. <χω> Ε, καλά, επιλέγουμε. Σωστά, έχουμε επιλέξει. Να, το λένε και οι δύο. Και ο προηγούμενο, που δεν είναι πια, και ο τρέχον, οι οποίοι και ο οποίο λένε ότι η δικαιοσύνη το καταφύγιο των αδυνάμων. Έχουμε κράτος δικαίου, όλα πάνε πολύ καλά. Κακώ εμεί εδώ, κομπλεξική πάντα, τα είδαμε διαφορετικά σήμερα. Και όχι μόνο εμεί εδώ, και πολλοί κόσμοι έξω, νομίζω ισχυρή πλειοψηφία, τα βλέπει αλλιώ. Αφού τα λένε αυτοί που τα ρυθμίζουν και τα ξέρουν καλύτερα, έχει τελειώσει ήδη. Και το συγκεκριμένο θέμα, 2.11.10.80.8.8. Τώρα που παίρνετε τηλέφωνο, ό,τι πείτε θα μεταδοθεί τη Δευτέρα του Θωμά, 13 Μαου. Γιατί εμεί σήμερα έχουμε την τελευταία εκπομπή εδώ. Μετά από στα σχολεία, κάνουμε διακοπέ πασχαλινέ. Λαμπάδε, αυγά, τσουρέκια, κουλούρια, αρνιά. Τι άλλο κάνουμε. Όλα αυτά και άλλα τόσα επί 10. Οπότε θα ξαναγυρίσουμε τη Δευτέρα. Ό,τι πείτε, θέλω να πω οι πιο έμπειροι ακροατέ, πείτε το να έχει οπτική στι 13 Μαΐου. Εκεί θα μεταδοθεί. Δεν έχουμε αύριο μεθαύριο. Έτσι και αλλιώ αύριο είναι και απεργία. Οπότε ε, ξέρετε πώ να το χειριστείτε. Το Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και εδώ είμαστε. Έλα, πώ το λέει. Έλα, καλέ. Καλέ, τι κάνει. Από τη Γερμανία, μια ανταπόκριση. Α, oh, την Μη μου βάλεις το σιμίτι Θα σου βάλω Είς, το σιμίτι, σιμίτι εκεί Άκου τώρα, εχθες Τι θες να σου όχι, βάλω τον άδωνη Όχι πιο άδωνη κανένα Είδες, σε πάω πιο σκληρά, άρα σιμίτι Δην περούτα φα, φα... φα όχι μην μου βάλεις τίποτα άκου τώρα τι έγινε χθες όλα εδώ πέρα τα κρατικά μέσα μιλούσανε το ARD, FDF, FDR και ακόμα και στη ΣΥΔΗ των 8 για μία δημοσκόπηση που έγινε και δείχνει τους νέους 90% των νέων από 14 μέχρι 29 χρονών να είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι εδώ στην πρωτεύουση είναι απογοητευμένοι σε λίγο θα, θα βγει ότι έχουν και κατάθλα. κατάθλα και εκτός από αυτό δεν είμαστε πρώτοι με την uh, άσπρη σκόνη είναι εδώ πρώτη γιατί uh, έχουν δυστυχώς πολύ μεγάλα ποσοστά θανάτων από την ηρωτή λοιπόν αυτά ήθελα να πω ah, και, δε μας και δεν να θες να σου παλωσημίτη έκαλα αυτή εγώ Die auf, uh, sehr viele tage von <laughs> ναι όταν είχαμε το σιμίτη εγώ του το είχα πει εδώ στου συναδέλφους ότι θα γίνουν και αυτή η Ελλάδα και Έλληνε, αλλά δεν με πιστεύανε δεν θέλανε κάποια, δε τώρα... κάποια ζώα δεν σε δε πιστεύανε. πιστεύανε τώρα θα με πιστέψουν Ευτυχώ και τα ζωά. Βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Σύγκληση είναι προ το. Να το, το αυτέ τι σύγκλεισει φοβάμαι. Ναι. Λοιπόν, επίση μα προειδοποίησαν να μην φοβόμαστε γιατί βλέπουμε τόσα στρατιωτικά οχήματα στου δρόμου. Θα κάνει, λέει, 12.000 στρατού Γερμανών ε, στρατιωτών και αγοριών και κοριτσιών. Θα κάνουν μαζί με το ΝΑΤΟ μια μεγάλη άσκηση. ΝΑΤΟ. Ναι, βέβαια. Πού ακούστηκε τώρα Το γιατί... καλό ΝΑΤΟ, η Άγια Συμμαχία, αυτή που λέει και ο σύντροφο Κασελάκη το Μην ξεχνάτε ότι είναι αμυντική συμμαχία Αμυ... Ναι, αμυντική συμμαχία αλλά Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία αλλά... Ναι, να θυμίσω Ιερή, ιερή εμείς μη θυμίζεις ότι... εσύ, πώς θα θυμίσεις, η, φτάνει η, η Γερμανία δεν θα έπρεπε να έχει στρατό Και όμως, έτσι, μετά από όλα αυτά Έτσι, όμως, θυμώ... ε... ναι αστά. Ναι, καλά, άστο, έλα, γεια Άντε, κρατάτε γερά γεια Ναι, μωρίς, κρατάω <χει> Ναι, έτσι δεν μπορεί να ξεκωθούν δύο χριστιανοί μεταξύ του. Αμέσω όσοι το θα εξηγήσατε. Δεν μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Το χτυπάει ο πρώτο ο οποίο είναι χριστιανό, γυμνάει αυτό το άλλο μάγουλο το χτυπήσει και από την άλλη. Έτσι, δεν έχει πει ο ισόδο. Ότι... Έτσι. έτσι ναι. Μετά λέει ο άλλο κάτσα, εγώ δεν είμαι χριστιανό, δεν πρέπει να με χτυπήσει κι άλλο. Γυρνάει ότι ένα μάγουλο το χτυπάει, μετά γίνεται άλλο μάγουλο και το χτυπάει. Κρόσέ στο άλλο μάγουλο, εντάξει. <Λε> δεν έχει πει τώρα και ο τζέσιο πώ τα χτυπήσουμε, δηλαδή μονοβέλο που ξέρε κριβού οδηγίε. Κάμα τώρα! Σε άπερκαρ θε κροσέ, σου λέει γύρια το άλλο μπάγκουλο. Αν άλλο έχει έμπειρε τεχνικέ. Ναι, μπράβο, δεν μιλήσαμε για τεχνικέ, μιλήσαμε για χτύπημα. Ναι, ναι, όχι, σωστό. Έτσι δεν είναι. Mm. Οπότε δεν ξέρω, τσακώνονται ακόμη ή τι χωρίσανε. Νομίζω ότι του χωρίσανε οι γιατροί ή τα δόντια που πέσανε. Του χωρίσανε αυτοί οι σαφανιστέ, να δούμε. Γιατί τώρα αυτό είναι πολύ χριστιανικό. Εχθρικά τη μία γυρνά, την άλλη σκυλιπάει και δεν σταματάει. Ναι, όχι, αυτό έτσι, ισχύει. Αποδεικνύ έτσι ότι είσαι χριστιανό. Mm. Τα χριστιανόπουλα πλακώσανε μπουνιέ. Έτσι πάει. <laughs> La niebunie. Tak. Ta banda ola. Ta ti cara. Ta banda ola. co-kola. whisky, Έλα ακούστε καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ακουστεί κάτι. Θέλω να πω αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν σε ευρωεκλογέ να βάλουν τον εαυτό τους ότι είναι πατέρας, μάνα, αδερφός, αδερφή αυτούμεν των παιδιών που φύγανε στα τέμπη και να αποφασίσουν ποιον θέλουν να ψηφίσουν από όλους αυτούς. Μόνον αυτό. Η δική μας πολιτική περιγράφεται...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 Κυβερνητικέ αυθαιρεσίε δεν έχουμε πολλέ. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, καμία. Κακώ το είπε αυτό Μητσοτάκη: Δεν υπάρχει κυβερνητική αυθαιρεσία σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια κυβέρνηση που κινείται με βάση του νόμου, τηρεί το σύνταγμα, δεν έχει καμία. δεν ξεφεύγει καθόλου και όλα αυτά που ακούγονται, γράφονται είναι από αποκύματα νοσηρή φαντασία και του κυτρίνου τύπου που έλεγε και ο Γιαλευουρδέζο, ο, ο Ναύαρχο <laughs> στην Καρέζη που είχε ρίξει το. Το πλοίο στον Ισθμό, ο Νικολαίδη, ο ε, Ένα αστέρι τη κυβέρνηση είναι ο κύριο Βαρτζόπουλος. Κάτι είχαμε καταλάβει, είναι και επιστήμονα γιατρό. Χθε ξεδίπλωσε όλο του το ταλέντο. Θα ακούσουμε τώρα πώ αντιλαμβάνεται, γιατί βγαίνει και τα λέει δημόσια, το ρόλο τη γυναίκα σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε με τι γυναικοκτονίες, να φουντώνουν, με τη συζήτηση που υπάρχει ευρύτερα. Πώ αντιλαμβάνεται το ρόλο τη γυναίκα αλλά και του άντρα. Θα με να σα πω το εξή. Και δυστυχώ θα ακουστεί κοινικό αυτό το οποίο λέω, αλλά έτσι είναι. Όταν λέτε αν τα δικαστήρια μετά την πανδημία, είναι πολύ πιθανόν. Τα διαζύγια, ναι. Είναι πολύ πιθανόν, Διότι όταν κλείνεται κανεί για δύο χρόνια μέσα, οι όποιε διαφορέ διωγγώνουν. Γι' αυτό και είχαμε και αύξηση των, των περιστατικών ενδοοικογενειακή βία mm -hmm. κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Επειδή ακριβώ οι επιθυκοί χαρακτήρε δεν εκτονόνονται έξω, κλείνονται στο σπίτι. Εκεί εκδηλώνουν την επιθετικότητά τους στις γυναίκες τους. Και λέω συνειδητά στις γυναίκες τους γιατί αντιλαμβάνεται σε όλη, σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή ε, ενδύου, ε, ενδύου ε, όντων, το αρσενικό είναι πάνω το επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό γιατί αυτό είναι το οποίο στη φύση κυνηγά την τροφή και αναλαμβάνει την ε, επιθετική διεκδίκησή της ή την ε, α, αμυνά τη. Το θηλυκό είναι για άλλε δουλειέ. για να τίκτη. Έτσι και στηρίζει και στηρίζει την να, μορφή, ας το πούμε, είτε γίνεται στην αγέλη, είτε γίνεται ε, στη διαδική ε, μορφή που έχουμε στο χώμα sapiens. Άρα ε, είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό, κατά συνέπεια η έννοια της που πραγματικά έχει μια βιολογική ναι. βάση. Μα πολύ καλά τα λέει εδώ Επιστήμονας και Υπουργό Υγείας, γιατί το αρσενικό είναι επιθετικό και... Αυτός ο Σαλεμένος προχθές που μαχαίρωσε την Κυριακή είχε δει μπροστά από την Κυριακή επειδή κυνηγούσε την τροφή του ένα αρνί και πηγαίνοντας στο αρνί έπεσε η Κυριακή πάνω στο μαχαίρι. Αυτά τα λέει άνθρωπος που είναι και ψυχίατρος, επιστήμονας, σε αυτό ξαναλέω το περιβάλλον με όλα αυτά που συζητάμε τον τελευταίο καιρό και προσδιόρισε με σαφήνεια τους ρόλους των δύο φίλων. Ο άντρα είναι επιθετικός άρα πάντα θα χτυπάει. Πάντα θα σκοτώνει. Η γυναίκα πάντα θα χτυπιάται και πάντα θα σκοτώνεται. ή μπορεί να πάει να πλύνει πιάτα ή να γεννάει. Αυτή είναι η ρόλη που το 2024 στο δημόσιο διάλογο από υπουργό αυτή τη κυβέρνηση που λανσάρται και ω προοδευτική και ευρωπαϊκή κτλ. Των αρίστον πάντα. Αυτά τα θέματα συζητάμε. Αυτά υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο μαζί με τα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, με τα αναβιώσει διαφόρων καταστάσεων του παρελθόντο. Μαζί με λαμογέστη που πήρα όλα τα mail και τα πήρα από το Υπουργείο, κάτι παράξενε ύποπτε διαρρήξει που γίνονται στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτό είναι το πλαίσιο με τη δικαιοσύνη όπω περιγράψαμε και ξέρουμε όλοι νωρίτερα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται αυτέ οι δηλώσει του κ. Βαρτζόπουλου. Θα προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο και τι δηλώσει του Νατσιού για την Ευρωβουλή. Η επιδίωξή μα είναι ότι όταν εντοπίσουμε Ευρωπαίου εκλεγμένου βουλευτέ που ανήκουν. Από μια φράση έτσι στο ορθόδοξο τόξο που είναι τη μόδας τα τόξα το τοξεύσα αυτή την εποχή να γίνει μια ξεχωριστή ομάδα όπως είναι κάποιες άλλες ομάδες όπως προαναφέρατε που θα είναι η ορθόδοξη ομάδα. Άρα στην Ευρωβουλή αν θα βγάλει που μάλλον θα βγάλει η Ευρωβουλευτή έναν νομίζω Ανάλογα και τα ποσοστά, βέβαια. Η νίκη θα πάει να βρει και άλλου Ορθόδοξου. Θα έχουμε εκεί και άλλε χώρε. Και όλοι μαζί θα φτιάξουν την Ορθόδοξη κοινοβουλευτική ομάδα απέναντι στην Πρωτεσταντική κοινοβουλευτική ομάδα και απέναντι στην Καθολική. Δεν ξέρω, εγώ Βουδιστέ έχουμε στην Ευρώπη ή άλλου μπορεί να έχουμε. Αυτό είναι η υπόσχεση του Νατσιού. Φαντάζομαι θα την τηρήσει όπω είχε τηρήσει και μια άλλη υπόσχεση για το Εκκλησάκι με στη Βουλή. Ξαναμάθουν οι Έλληνες να ανάβουν καντήλια στην Παναγία για να βγαίνουν τα παιδιά τους γερά. Στη Βουλή μέσα δεν υπάρχει ένα εκκλησάκι. Αν μας δώσουν γραφείο, εκεί θα βάλουμε και ένα εκκλησάκι να ανάβουμε κερί και καντήλι. Εμείς στη Μεγάλη Παρασκευή θα πάμε στον Επιτάφιο μέσα στη Βουλή που θα γυρίσει εκεί, θα περιφέρει. Το εκλεισάκι του Νατσιού. Τίποτα δεν έχουν κάνει, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Δεν έχει σημασία όμω, τσιμπάει ο κόσμο, θέλει να τα ακούει όλα αυτά. Πάνε μετά πρόθυμα, ψηφίζουν γιατί θα έφτιαχνε εκλεισάκι μέσα στη Βουλή, δεν έχει φτιάξει τίποτα. Τα γραφεία τα πήρε. Εκλεισάκι δεν έχει φτιαχτεί μέσα στη Βουλή όπω ήθελε. Ε, οπότε μην πάτε για τον Επιτάφη, θα πάμε μόνο εμεί που μπορούμε να το φανταστούμε τον ίδιο τον Νατσιό, με τον άλλον εκεί που φώναζε θαύμα τον κάπως λεγόταν δεν θυμάμαι καρατζομπάνης ο καρατζομπάνης που δεν απέτυχε να βγει να εκλεγεί και τον Παπαδόπουλο τον άλλο βουλευτή της ε, Νίκης ωραίες εικόνες μεγάλη τρίτη σήμερα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού Ναι, κύριε Μπαρμπαγιάννη! Κύριε Μισδέκη! Πριν τη σα πω καλό Πάσχα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με εσά σήμερα. Γιατί? Ιρωνευόσαστε ένα κύριο που του είπαν έκανε ευγόλιο να έβγαλε ταυτότητα. Δεν ειρωνευόμουν, ερωτήσει έκανα. Εγώ έβλεπα το θύμιο, τον καλαμούκ και πέταγα σπηράκια. Πήγα εχθέ στο αστυνομικό τμήμα και πήγα την καλή ταυτότητα. Και λέω κουκουέ δαγκωτό. Κουκουέ δαγκωτό! Και έχει δει δίκιο ο κύριο Δατσιό. Κάτι έχουν οι ταυτότητε. Γεια σα! Σεβαστοί πατέρε, την ευχή σα. <χει> Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, εγώ. Γεια σα, Αποστόλη. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σε παρακολουθώ και εσένα και το θύμιο. Και πήρα το θάρρο σήμερα να πάρω τηλέφωνο. Και ήθελα να σα πω ότι είστε μια όμαση σε αυτό το χάσπ που ζούμε. Και έτσι έχω σκεφτεί κάτι για το ρήμα που αποφασίζω φέτο με τι εκλογέ. Λέω να το κάνουμε έτσι αυτοπαθέ, να γίνει αποφασίζομαι και να αποφασιστούμε. Ο να το απο... τα μηνύματα. Καλώς, άρεσε. Καλό, Καλό, καλό, καλό. <Τολεγόν> Τον δε κόσμον ούτε της των θεών επίεσσεων <σήμερα> Άμω με την πέτα <σήμερα> δεν αντέχω πια Δεν αντέχω <σήμερα> με μεγαλοβομαδιάτικα <σήμερα> πια Βέλε ο Τζίζες Τζίζες Ράιζον Να το πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά Χριστός Ανέστη Τζίζους Ράιζον Χριστός Ανέστη Αποστόλη σε παίρνω για να μου διευκρινίσει κάτι εσύ που ξέρει τα πολλά. Είμαι τη γενιά του Πολυτεχνείου και θυμάμαι τη Χούντα, αυτά τα άναντρα αποβράσματα του ζωολοφόνου του Πολυτεχνείου, να λένε ένας Ελλήνων, Χριστιανών και Πατρί, Χριστιανή οικογένεια. Εγώ νομίζω ότι είναι τη Χούντα. Ακούω τώρα ευρωβουλευτέ τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη, να λένε Πατρί, Χριστιανή οικογένεια. Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνδημα που τσάκισε του πάντε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Μπορεί να μου πει ποιος το είχε πρωτοποιεί αυτό το πράγμα. Αυτό το μεγάλο, το ωραίο. Ο Μεταξάς. Ο ε. Ναι. Αυτό το φασιστικό απόβρασμα έχουν σχέση μεταξύ τους. Ελά, μουρικά, βλόγο και να φύγει ακόμα σήμερα. Ω παππού, σε, Μωρισούλα. Γιατί, ρε μαλάκα, δεν με έβγαλε. Φοβήθηκε στα βαριά βιογραφικά. Είπα, ήθελε να πιουστεύσει σε κανένα μαγαζί του Παπαγυρόπουλου. Τα βαριά βιογραφικά που είπα για να πάνε ευρωβουλευτέ. Παπαγυρόπουλο, Παπανότα, Μελέτη, όλα αυτά. Γιατί δεν με έβγαλε, ρε μαλάκα, κόλλησε. Όχι, μάλλον δεν χώραγε. Μπορώ να το βάλω αύριο, δεν αποκλείται. Αντε να γαμίσει, ρε μαλάκα. Που πάνε όλα τα αστέρια τη Ελλάδα, δραμαλάκα μαλάκα. Και δεν με βγάζει που του δίνω συγχαρητήρια με 40 χρόνια έμση, Και βλέπω αυτά τα άτομα να πάνε να με εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Και χαίρομαι για του Μαϊτανού των τηλεπαροχθείων. Δεν <Ρε Ρε> κουστίμω τι γίνεται να πούμε. Έχει πάρει σήμερα πράγμα, καλό, ε! Έχω πάρει, <Ρε> έχω πάρει. Έχει πάρε, <Ρε> <ρε, καλύτερο, Ρε> <μαλάκα>, χαίρομαι. <Ρε> αυτό το βιογραφικό ειδικά του Παπαγρυδού <Ρε> μαλάκα. Από αυτό, η πήγε στην Ινδία εκεί για διαλογισμό. Μετά πήγε στο σερβάιπορ να πάω και εγώ ρε Μαλάκα. Με Μα έτρε να πάω για Ευρωβουλή μετά. Να πάω Μαλάκα. Αλλά δεν στο σερβάιπορ για να του γραμμμίζει όλου. Και να αντέξουν ρε γυριά στου Privacy, που είναι αντέξει. Να σου Είναι το και λέω, ρε φίλε, εντάξει, Δεν ξέρω τώρα αν είναι δικό του να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ το το γιατί είναι σταθερός σιδέσου, την εποχή της Αλλά ρε, μαδάκα, range rover, 200, ευρώ, είναι αυτό τώρα το σκηνικό γιατί πρέπει να εκλοπάει, rover, 200, Ας Λε, πούμε πω, και, και για το κότερο του φλουράκια. Αυτά, γιατί τα αφήνουμε απ' έξω. Γιατί το άλλο το αρχίδι που πήρε τα 48 σπίτια, το αρχίδι του ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλο ο ΠΑΣΤΟΥ. Α πούμε έτο... για την κόρη τη Παπαρήγα που πάει στον τυρί ακόμα. Ε, ναι, ρε Μαλάκα. Λε... Ήταν, εγώ θεωρώ. Έφυλε, συγγνώμη. Όταν είσαι κουκουέ και. Άσε, όταν είσαι Μαλάκα είναι το πρόβλημα, αγάπη μου, γλυκιά. Όχι, όχι όταν είσαι κουκουέ. Όταν είσαι Μαλάκα και έχει μαλά... τον Μπακαλιάρο, επειδή είναι και νηστεία, τον Μπακαλιάρο στο μυαλό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπορεί. Πουλα πήγες στο Άντε μαλάκα να χαθείς να χάνει ούρτ Ψυχαμένος, σύγχαμα Ψυχαμα Ψυχαμα να μάμα Άντε με είναι και μεγάλη Να μου συγχωράμε κάτω έλα, γεια Οι μέρε που είναι τα Ελληνόπουλα τσακώνονται με διαιτητή τον Άδων. Τη φωνούλα του, τη γλυκιά, όταν λέει αυτό το ου που δεν είναι ου, είναι πολλέ λέξει μαζί και πολλέ έννοιε. Συμπυκνώνει τα πάντα αυτό. Είναι ακριβώ η ψυχοσύνθεση του Αδόνιδο. Δεν είναι εκεί το θέμα μα τώρα, διότι ο Άρης Πιλιοτόπουλο έκανε πανεμφάνιση, θα είναι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι θα κάνει, κάτι γκρουπ, θα ενημερώνει τον Πρόεδρο με έρευνε, θα αναλύει. περιπτώσει, ξαναγύρισε ο αριστερό Άρη Πιλιοτόπουλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν σήμερα κρατιστεί, λέμε αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερο ή που θέλει την οικονομία τη κοινωνική αγορά, τότε ναι, δεχομένω να είμαστε κρατιστέ. Αλλά υπάρχει κάποιο που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματο προ όφελο των πλουσιότερων. Άμε! Στο πλήρω των εξώτερων! Υπάρχει κανεί που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει. Καμίσου. Δεν άντεξε mm. ο Αδωνής ακούει τον πρώην συμμαχητή του να λέει εδώ ότι πρέπει ο καπιταλισμός να μην υπάρχει και ότι ο καπιταλισμός είναι σκληρό καθεστώς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κατά του καπιταλισμού εν πάση περιπτώσει ένας Άρης Πηλιωτόπουλος αυτά έλεγε και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει δηλώσει και αριστερό. Μπορεί στην πράξη να μην είμαι μαρξιστής, στον τρόπο που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα χρησιμοποιώ το μαρξισμό ως ενιολογικό εργαλείο ανάλυσης. Γι' αυτό και πολύ, και πολύ πιστεύω ότι είμαι και αριστερός κατά βάθος. Λέγατε πριν για αριστερά. Yeah. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Το τελευταίο ήταν ένα τροχαίο, το πρώτο τελευταίο ήταν ο Καραμαλής που έλεγε ότι είναι αντιεξουσιαστικό τύπο, όταν είχε πάρει την εξουσία το 2004, δήλωνε αντιεξουσιαστή. και ο προηγούμενος ήταν, πριν τον Καραμαλή και τον τροχαίο, ο Άρης Πιλιωτόπουλος ο οποίος μιλούσε για την αριστερά αυτά είδε ο Κασελάκης, λέει δικό μα είναι εδώ να έρθει και αυτό μέσα, είναι αριστερός βέρος αφού μιλάει κατά του καπιταλισμού ο Κασελάκης ε, Θυμόμαστε όλη την επίσκεψή του το Σεπτέμβριο μόλις τον είχαμε πρωτογνωρίσει που είχε πάει στη Μακρόνισο. Τι κέρδος βγήκε από εκεί. Πιστεύω ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα και τις θετικές παρενέργειες τις επίσκεψής μου στη μακρόνισο και διάρκεια της καμπάνιας μου ήταν ότι πολλά νέα παιδιά που παρακολουθούσαν την καμπάνια έμαθαν, έμαθαν για το τι έγινε εκεί. Mm -hmm. Ότι προκαλέσαν μια συζήτηση για τις πληγές που έχουν σχηματίσει γενιές και επίσης για την ηθική της αριστερά και για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα έχει να παίξει ένα ρόλο. Ευεργετική λοιπόν η επίσκεψη Κασελάκης στη Μακρόνισο γιατί έμαθαν οι νέε γενιές τι ακριβώ πληγέ έχουν σχηματιστεί εκεί στι γενιέ. Όπω είπε ο ίδιο, μέχρι πριν δεν ήξερε κανεί τίποτα για Μακρόνισο. Να λοιπόν μια πολύ ωραία προσφορά. Έχει πολλέ, αλλά μια από τι πολλέ είναι αυτή του Στέφανου Κασελάκη. Θυμήθηκα μια άλλη προσφορά, ενό άλλου μεγάλου πολιτικού ανδρό. Του Γεωργίου Παπανδρέου, θυμόσαστε, Απρίλη ήταν, 23, το 2010, όταν είχε πάει στο Καστελόριζο για να μας βάλει στο μνημόνιο και στο Δούνο του. Τι είχε πει μετά για αυτό τον νησί. Το ότι το, το, το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς, θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Δεν έχει δεν σημασία, σημασία. σημασία. Αναδείχθηκε, αναδείχθηκε, αναδείχθηκε ελληνικό νησί. Αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Τη μέρα που πέραμε στο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε διεθνώς ε, το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα. Αυτά. Είναι πολύ σωστά και τα δύο. Πώς δηλαδή σκεφτήκαν θα αναδείξουμε τη Μακρόνισσο. Θα πάω επίσκεψη και θα πατήσω εκεί που μαρτύρησαν αγωνιστές πραγματικοί. Συνεπής με ιδεολογία. Και έπαιξαν και τη ζωή τους κοροναγράμματα. Ο άλλος, πώς θα αναδείξουμε τον Καστελόριζο, θα πάω να ανακοινώσω τη φυλακή της χώρας για 100 χρόνια, 99, αλλά όμως και τα πρώτα 10 με 3 μνημόνια. Και διάλεξε τον Καστελόριζο να δείξει μια ανάλαφρη εικόνα. Ωραία σκεπτικά, πολιτικά σκεπτικά, αισιόδοξα, έξω από τις συμβάσει και οι δύο κινούνται ε, και βγαίνουν εκτός. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εκτιμητέο. Κλείνοντας και επειδή έρχεται και το Πάσχα όπως ακούσαμε χθες μας ενημέρωσε ο Γιακουμάτος, να ακούσουμε για το Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα για εσάς? έλεγα είναι μια περίοδος περισσουλογής και εντοσκόπησης διότι προφανώς είναι, είναι, μια, είναι μια θρησκευτική γιορτή αλλά είναι και η Ανάσταση είναι η κλιμάκωση αυτής της περιόδου. και αισθάνεσαι, όπως είπα και πριν για μια κάθαρση του συστήματος αισθάνεσαι μια κάθαρση μέσα σου εκείνο το βράδυ της Ανάστασης είναι ένα, μια ριστάρτ, μια επενεκκίνηση Να έχετε λοιπόν ένα καλό start, μια καλή επανεκκίνηση, μια καλή κάθαρση, τα μπέρδεψε πάλι όπως το νοικοκυριό προχθές λέει μιλάμε για την κάθαρση στο δημόσιο βίο, να έχετε και κάθαρση και μέσα στο λόγο Πάσχα όλα μαζί, μονοσήμαντες έννοιες των λέξεων, παρόλα αυτά τολμά και τι χρησιμοποιεί και τι μπλέ και όλε μαζί, αυτό λοιπόν είναι, για το, είναι το Πάσχα για τον Κασελά και εμείς... Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Όσοι έχετε κλείσει προς κλήσεις θα τα πούμε το βράδυ στο Θέατρο της Ηλίουπολης που έχουμε την παράστασή μας σύγχρονες Παναγιές. Ραδιοφωνικός ξανά 13 Μαΐου τη Δευτέρα του Θωμά. Καλά να περνάτε. Καλά restart. Γεια σας. Απόστολε αγάπη μου σε πιασα Λοιπόν, ρε μαλάκα σε μένα στην Κολυμπίτρα ρίξανε νερό αλκοολούχο <Ρι> <σκάτου> Στην Κολυμπίθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο <Ρι> <Ρι> Σχηματίστηκε ένα σταυρός <Ρι> Και στον αμαρτωλόν τη χώρα, όλοι. Κατούρημα ήταν, δεν ήταν, μπερδεύτηκε. Ήτανε κατηφόρα λοιπόν. Όσο για αυτό το μαλάκα, τον υπουργό που φταίει το λάδι και το κακάο. Είχαμε <είχα> μια άσχημη <είχα> χρονιά διεθνώ στο λάδι. Έχουμε μια περίεργη χρονιά διεθνώ στο κακάο. Έχουμε για το ακριβότερο ρεύμα. Πέσε σε αυτό το μαλάκα. Όσο για το καλάδι του νονού και. Δεν μπερδεύει τα λάδια που μπαίνουν στου κολυμπίθε με τα λάδια που πληρώνουμε στο ράφι. Όλα έχουν μια συναφή. Τέλο πάντων αγόρι μου, τέλος Στην Κολυμπήθρα δεν καταλάβει ε... κανείς ανερήξης πορέλαιο. Μπορείς να πάς και με αυτή Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έλαρα, έλα, πώς ήσασταν. Έλα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και τον ακροατή για αυτό που είπε την άλλη φορά. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι πλέον με το φεμινασμό. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπει τι γίνεται με τη συλλήψει των οπαδών του Ολυμπιακού. Γιατί φωτοβολίδα Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι πολύ σωστά μπαίνουν μέσα, ήταν εγκληματικά στοιχεία και αυτά. Την πληρώνουν φυσικά και πάρα πολλοί αθώοι και πάρα πολλοί που δεν Και που εγώ δεν έχω Του Μάκει από την Ελευσία από του κρότε φασίστεί και του ντόπιου συνεργάτε του. Εκεί η αστυνομία γιατί δεν έδρασε έτσι. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Το ίδιο είναι να σκοτώσει ένα ασθενικό να ίδιανοσκοτώ του πληθύου. Η αστυνομία ε κάνει χιμωράκια με καμίλε κάτω από την Ακρόπολη. Τώρα δεν έχει χρόνο για τέτοια. Ναι, ναι. Εκτό από αυτό εγώ θα σου λέω και άλλο, γιατί ο καπιταλισμό είναι πολύ ύπουλο. Μήπω ότι επειδή με το μαρινάκι τώρα τυχαίνει η κυβέρνηση να μα σε πόλεμο και κυνηγάμε λίγο παραπάνω τον Ολυμπιακό, ενώ με τον Αλαφούζο που τα πηγαίνουμε καλά και μα βοηθά. Sky, δεν ψάχνουμε τι γίνεται και σε άλλους οργανωμένους ε, τώρα και, και... και αυτό σα με το Μέγκα Το Αβή και ξαφνικά να σηκώσει πάλι το θέμα με τα Τέμπη ε. Αυτό και με αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή ρε, και ξαφνικά τώρα που εγώ δεν με νοιάζουν ειδικά οι μεγάλε ομάδε καθόλου. Και ειδικά μεταξύ ολυμπιακού και Αλλά πολλοί αβάντα βλέπουμε στον και στον Αλαφούζο τώρα. Και μήπω γι' αυτό να μην πλέξει θύρα Για την του παιδιού, με 200 Κροάτε να γυρνάνε στην Αθήνα και του Έλληνε Κότσε να κάνουν τα GPS. Ο καθελάξη έχει πάει κρουαζιέρα. Ναι, με τον Άβαρχο. δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό. Κάτσε φίλε, εντάξει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο καλαμού τη τεριπο... θέλει, εμένα αν μου λέει ο κατσελάκι να με πάρει μαζί και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δεν θα πήγε. Έχει υπόψη του κιπωφορέ, έχει στο Αιγαίο. Έχετε μου τώρα ο άνθρωπο αυτό που κάνει είναι άθλο μετά από αυτό θα πάει στουχούθη. Όχι, όχι όχι, άλλο λέω. Λέθε ότι κάνει κρουαζιέρα. Δεν είναι κρουαζιέρα, αυτό καταδίκη είναι τώρα. Έξορια είναι στην ουσία. Τι πήγε να κάνει. Καλούσε τον καλαμπούκι να πάει μαζί μία μέρα να δει πως είναι αυτές οι κρουαζιέντες, γιατί εντάξει θέλετε να κυβερνήσετε όλοι οι φοπλιστές είμαστε. να σου πω κάτι ρε παρακολούσα την εκπομπή της πέμπης που λέγανε εκεί για τη βία και τέτοια δεν μου λέει τη Σοβιετική Ένωση πως κατακτήθηκε και οι κομμουνιστές ανεβήκανε πάνω με πίτσες ντόπινω νο... με γαρούφαλα α, όχι με πίτσες ντόπινω νο... Ναι, με γαρίφαλα, με τι, με λουκούμια, με τι, με λουκουμόσκονι, με τι, πήραν την εκτυψία. Με με γαρίφαλα, με γαρίφαλα α το πούμε έτσι, να είναι πιο ρομαντικό. Επίση στην Κούβα, ο Φιντέλ Κάστρο, πώ την πήρε το γαρίφαλο, είχε τώρα το παιδί μου, Εδώ τα αγκάθια. Δεν έχει κονσέρβα το Χρόνια στο κοινοβούλιο. Ετάχουμε τα... στο Μούσκι ακόμα. Γι' αυτό περιμένουμε μούσκλιο. να έρθει η ώρα. Μεγάλο ο Κωνσταντίνο. Μόλι κουριά κονσέρβα είναι η ώρα. Μεγάλο ο Κωνσταντίνο Με τα λεφτά σα έκανε βούτυρο, έλα για. Μεγάλο. Και τι μεγάλο ήταν, μην το πούμε.